Αποσχόλη με την πρώτη! Δεν το πιστεύω! Ναι, ναι, ναι! Χρόνια πολλά, καλή αρχή, καλό χειμώνα. Χαιρόμαστε που σα ξανακούμε. Να είστε καλά. Από Ουγγάντα σε παίρνω και θέλω να σου πω. Έλα, ρε φιλούγκαν για είναι να πούμε. έτσι είπαμε. Θέλω να είναι σε... και απόσταση, δεν λέω, αλλά. Δεν έχει καταλάβει ότι Ουγγάντα λέμε τη Σάμο τόσο καιρό. Αυτό το έχω πάρει τρέφα. Ah. Είναι... Uh. είναι στρατιωτική ορολογία. Ουγγάντα ή ζούγκλα, ήσον Σάμο. Μα τι δουλειά έχω είναι... με το στρατό. Πώ με κόβει, γιατί με κόβει για γιοτά. You have been to Samo. Have you been to Samos? But nota se soldier. Have you been to Samos? Yes. No, you have not been to Samos I've been to Samos, Σόγαμπρος Εσύ, you Yes, at the past Έλα ένα σχόλιο, έλα δηλαδή δεν έχω χρόνο, ένα σχόλιο Τι τον είπε το Βελόπουλο, Κιλώτα δεν τον είπε σεξιστικά Δηλαδή έχουμε Πώς τον είπε Κιλώτα Όχι Κιλώτα, τους άλλους επικιλώτες Αυτό τον είπε Κατίνα Α, Κατίνα Κατίνα, Κατίνα Δηλαδή σοβαρός άνθρωπος Γε, να, έτσι το πε. Κατίνα. Αυτή είναι η συντηρητική δεξιά. Βάζει μέσα και τον αυτιά. Συντηρητική δεξιά. Καλαιό, όχι. Ο αυτιά είναι προοδευτική δεξιά. Όλοι το ξέρουν αυτό. Ε, Τι τον είχε. Ωραία, ρωτήστε αν. Όπου πρόεδρο και ο αυτιά. Εκεί ο δικό σα, ο Γκαντιανό. Και πάνω απ' όλα, αυτό το σύνθημα που τσάκισε του πάντε. Πατρίδα, θρησκεία, οικογένεια. Πάμε. Να μα πει πόσα σχολεία είναι από το σεισμό ακόμα σε container. Έλα, καημένε. Τι είναι το σχολείο, το σπίτι σου είναι το σχολείο. Περαστικό σα από το σχολείο. Την μία χρονιά στην άλλη τάξη, την άλλη χρονιά πα στην άλλη τάξη. Τι σημασία έχει, Μετά θα τελειώσει, θα πα στο άλλο σχολείο. Πέντε χρόνια έχουν περάσει. Είναι σαν οι συντατικέ στην πανδημία. Γιατί να κάνουμε μεθ. Μετά θα μα μείνουνε. Έτσι και τα σχολεία. Γιατί να χτίσουμε σχολείο αφού φεύγουν τα παιδιά, Μετά θα μα μείνουνε. Τι λέει ρε παιδιά, Δεν παραπονιέται κανεί. Από εδώ πέρα δεν τηλεφωνάει κανεί. Και φιλιά και στην ικαρία. Και στου ικαριώτε. Φιλιά. Τα φιλιά μου στην ακαμάτρα.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 Και πρέπει να το, το Υπουργείο Τουρισμού, εξαντικειμένου, είναι ένα υπουργείο που επενδύει στην εξωστρέφεια, δίνει μεγάλη σημασία στην εικόνα για του προφανεί λόγου. Άρα, στα πλαίσια τη εξωστρέφεια, δεν είναι και 50.000.000. Θα τα κάνει, Μωρή, τι θα πάρει, τη τηλεδιοίκηση, θα πάρει. Όχι. Ε. Έτσι κι δεν θα την αγοράζανε τηλεδιοίκηση. Όσο κόστισε η ανακαίνιση του γραφείου τη, θα κόστισε η τηλεδιοίκηση στα τρένα. <ΤΡΕΣ> Έψαχνα τόσο καιρό κάτι CD εδώ πέρα στο σπίτι. Και ξαφνικά βρήκα τα CD που μα είχε μοιράσει Διαμαντοπούλου τότε που δεν είχαμε βιβλία. Πήγαινε σχολείο Πήγα... επί Διαμαντοπούλου. Πήγα στο σχολείο επί Διαμαντοπούλου. Καιρό, Ιση. Και τελικά... γι' αυτό βγήκε τούρνο. Καλά, αυτό είναι μεγάλη αλήθεια. <laughs> Αλλά τελικά συνειδητοποίησα ότι δεν είναι μόνο γνωστή για τη φάρσα που τη έχει κάνει, Είναι και για τα DVD. Ναι, είναι και γι' αυτό, ναι. Είναι έχει και και γι' Δεν είναι μόνο γι' αυτό. Ένα κομμωτήριο που θέλω να μου κάνει μελέτη τη τρίχα μου και να μου πει τι βαφή θα χρησιμοποιήσω. Λε, καλημέρα, λοιπόν, ξέχασα να ο, πω, πω, Και στε... τι έγινε που ξέχασε, Ποιο κατάλαβε ότι ξέχασε. Στην Κίνα γεμίσανε οι γεμίσαν. τα ακατάλληλα και λέμε Ανά, ένα δεν είπε. Τι ανοίγω, Έλα τώρα. Δεν πειράζει. Α και... στην Κίνα. Ακυρώθηκαν πτήσει και αυτά. Το ίδιο είχε γίνει. Εδώ παραστάσεις παραστάσει, παιδιμή τώρα, Έλα σε παρακαλώ, έλα, έλα. έλα, έλα. Ρεκουρέτα, ξεχάστηκα! Ρεκουρέτα! Τι ήθελες! Σήμερα η Πανακυκλοφορή ονειροπάτης πριν 50 χρόνια. Πε στο να το πει. Είναι σημαντικό πιστεύω. Θα το πει. Θα το πει. Ευχαριστώ πολύ που με στα 10 λεπτά ξεκινάτε με ΣΥΡΙΖΑ. Τι να Μίλησε ο Τσίπρας χθες ή όχι Τι πράγμα μίλησε ο μίλησε. Δηλαδή δεν πρέπει να ασχολούμαστε με το ΣΥΡΙΖΑ Να μην εισμονούμε από που ερχόμαστε Γιατί αλλιώς Θα χάσουμε τελείω την πυξίδα για το που θα πάμε. Ο Τσίπρα καταρχήν δεν είναι ούτε καν πρόεδρο. Εντάξει, είναι τίποτα Αλλά... Άρα δεν μιλάμε για το ΣΥΡΙΖΑ, μιλάμε για τον Τζίπρα. Μόκο. Την Άρα δεν μιλάμε για το ΣΥΡΙΖΑ, μιλάμε για τον Τζίπρα. Που δεν είναι ΣΥΡΙΖΑ. Αύριο Μόκο. Να ξεκινήσετε την άρα λέω, άρα για να συνεινόμαστε. Δεν μιλάμε για το ΣΥΡΙΖΑ, μιλάμε για τον Τζίπρα. Μόκο. Είναι πρώην πρωθυπουργό. Δεν θα το πούμε. Τι θε δηλαδή ακριβώ, για πε μου. Αύριο να ξεκινήσετε την Άντε ρε μαλακά καφέ μα τι θα ξεκινήσουμε. Το... Παπάρα, το θέμα... όταν ήταν ο Σαμαρά, μια χαρά σ' άρεσε ο Καραμαλή. Το θέμα είναι. Τώρα κυβερνάω Μιτσουτάκι, δεν ξέρω αν το ξέρει. Ναι, ναι, ναι, είναι... και όταν είναι Μιτσουτάκι. Λέω για πρώην Πρωθυπουργού, αν καταλαβαίνει. Αλλά ψάχνω και εγώ ναι. να βγάλω ναι, συμπέρασμα. Το... Είστε το... Σιριζέι σε σύγχυση. Το... Σιριζέι στα πρόθυρα νευρική κρίση. Νεύρα, ρε παιδιά, νεύρα, ρε παιδιά. Σα έχω δει σε ταινία το Αλμοδοβάρ. Έλα από τον Μπούλο. Αποστολή. Ου... Ου... Ου... ου. Τι καβλιάρι είσαι στο φεστιβάλ τη νευρική. Πολύ Πολύ Ε, δεν θα μας κάνεις πάντα να κλαίμε και να γελάμε ταυτόχρονα Έλα, μην κλαίς Εσύ εξερμάντωσες, εμένα δεν μου αφήνει. Εσύ... Όχι, καριό Εκεί, μόνο σου και να πάνω στο καλό. Να σου πω μερικά, απλά να σου Παλιά ανεβάζεια τώρα δεν ευρειάζω. Και τι είναι τον εμβολιασμό. Πήρε τώρα πάλι ο μάλλον, παιδιά στεδιάμε από την Ελλάδα που είναι καπιταλιστική χώρα και πάτε σε άλλε χώρε που είναι πάλι καπιταλιστικέ. Τώρα τα κινά σου πω κάτι από το Το θέμα είναι ότι τι αποκομίζετε από τη διάλυση του ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό σκεφτείτε μόνο. Και ξεφυλλίζει, εγώ ένα λόγο. Εμείς... Εγώ ένα λόγο που δεν ψηφίζω. Εμένα κουκέ, αυτό που ενιάζεται που μένει εσάστεγω, αυτό μοιάζει. Ένα λόγο που δεν ψηφίζω Κουκουέ είναι εσεί. Γιατί λέτε μπαρούφες, συνέχεια. Για περίμενα, γιατί μπαίνει η πελάτσα. Γεια σας. Που πάμε. Τι ψηφίζετε πες, όχι που πάμε. Κράτη. Πες τι ψηφίζετε και τα βλέπουμε τα άλλα. Το Κολονάκι, τη γυναίκα τη θα ψηφίσει. Νέα Δημοκρατία θα ψηφιστεί, θα ψηφιστεί. Α, οκ. Okay. Ο Σπύριδα διαλύθηκε... Ναι, θα... ναι καλέ, τι δουλειά ο ΣΥΡΙΖΑ θα... με το Κολονάκι, είναι δυνατόν, σε ε, παρακαλώ. Ε, ε, ε, ε, εκτός κι αν είναι του κασελάκι. Όλοι είμαστε. Μαρκόνης Ποθητή στο Facebook θα με βρούνε όλοι. Δεν σε ψάχνουνε, δεν σε ψάχνουνε. Τα Δεν και σε ψάχνει τα... κανεί. Θέλουν να διαγράψουν Μα... ότι έχει σχέση με σένα. Να σε ξεχάσουν. Με Μαρκώνη Μεσέ, όχι άκουσα. Και αποτελούμε εξαίρεστη. Τρολάρουνε, καλέ, ε, τρολάρουνε. Άκουσα έναν στην εκπομπή σου που σου έλεγε και έλεγε Με ανέβαζε, αλλά μη με ανέβαζε και πολύ. Παίρουν τα μυαλά σου αέρα, γι' αυτό δεν θε να σα πολύ. <laughs> πολύ. Καλά κάνει, σε μνό, να τα πω από τα 78, αλλά τα λέω και εγώ λίγο έτσι με τη γλώσσα μου. Πώ την είπε η Αγρινιώτη και τέτοια, και δεν με καταλαβαίνει και πολύ. Κοίτα τώρα μου λέει και δημοσιογράφου να πω ότι ένα Αγρινιώτη και ένα Μανιάτη τ' ακούνω σα ήταν από πάνω σα έγκυγαν τα UFO και το κόψανε και για ύπνο. Ποιο θα το διαβάσει, Θέλουν να βλέπουν, ξέρω εγώ, δραματικά πράγματα. Δεν βλέπουν δραματικά, να... βλέπουν επιγραμματικά. Λοιπόν, έλα, για oh, τώρα φτάνει, <laughs> φτάνει φτάνε, φτάνε, φτάνε, φτάνε, πολύ πίπε, φτάνε, πε, you Θα ήθελα για την Παρασκευή όλα αυτά που λένε για τον Κασελάκη. Ότι αν βγει όλοι οι υπόλοιποι γύρω-γύρω ξανά παρετηθούν, θα φύγουν. Αυτό με το συνδέσει με τον Τζένι Τζένι που έλεγε ο άλλο Αχ, κόρτσο, τι όνειρο να έπλεπε. Το καλύτερο που έχει να κάνει ο Στέφανο Κασελάκη, αν αγαπάει το κόμμα που είναι πρόεδρο, είναι να φύγει. Είμαι βέβαιη ότι ο Στέφανο Κασελάκη δεν θα έχει δεύτερη Σπίτι μου και δεν θα ξανασχοληθώ με την πολιτική. Έρε, έρε, με Και για το μισοτάκι, αυτό που είναι με το παιδί με το γύρο εκεί στην Αμερική, με τη Σοφία Φιλιππίδα στου δύο που έλεγε Αε Λάρισα, Λάρισα, η αγαπημένη μου πόλη. Το βάλαμε σήμερα, εντάξει, έγινε. How are you, πώ σε λένε Νίκο, Νίκος, Γεια από είσαι από την Αφακτία. την Αφακτία. Δημοτικού είναι η αγαπημένη μου Ακριτική πόλη Έχω βαρεθεί να κοιτάζω Ήδη χειρά σου τα περίφημα θυρά, η διχυρά, Τα αρχαϊκά Έτσι όπως τα πλώνεις Τα κλειμμένα Έχει χειρά σου στα πίλα Τι σαμπέλου μου Τα ειρηνικά yeah. Έχω βαρεθεί να απολογούμε Στη μάνα σου που κλαίει μου δάκρυα Και μου στέλνει φωτό Από τα νησού στη Πάνασο Τότε που ήτανε τα σαγία Ακόμα μικρά Ναι, γεια από στο τι αν καλά, Ισέ. Γεια, yeah, είμαι καλά. Μπράβο, χαίρομαι. Λοιπόν, θα ήθελα να κάνω μια αφιέρωση yeah, στο στον Μπλεύρι, στον Γορίδη και στον που ήταν υπουργή υγεία και άβανα την υγεία στο Λίψο. Θα να του κάνω τον Γενάρχη της ακροδεξιά, ένα έτσι ωραίο ποτ που μπορεί Το Τον Γενάρχη, τον à, τον ναι. Και θα ήθελα, έτσι αυτό να άκουστε, λοιπόν, ή να πολύ ε, Ήταν την εποχή που Αν άρχισε αυτού που λε και ακροδεξιού. Δεν έχουμε κομμουνισμό. Όταν επιτάσσει κάτι, το πληρώνει. Δεν υπήρχε μέχρι που εμφανίστηκα εγώ αυτό στην Ελλάδα. Το έστεισα, γέμισα στελέχη και καλά στελέχη. Ο ελληνικό λαό θέλει λύσει και απαντήσει τώρα. Όχι κομμουνιστικέ φαντασιώσει. Ποιο έχει αντιρρήσει για, το για, το για τον Βορύδη ή για τον Μπλεβι, ποιο έχει αντιρρήσει για τον Άδωνη. Είμαστε περήφανοι για τι ιδέε μα και για αυτά που πιστεύουμε. Νικήσαμε τον κομμουνισμό στον πλανήτη. Ε... Θα μου του παγτού. Σου Τι αφέρει, Να φλέγομαι; Ακριβώ και αγάπη με όπω και να λέγομαι; Ακριβώ. Να κοίταμε, να φλέγουμε Ε, το είπα εγώ, εντάξει, καλά είναι Ναι, εντάξει Δεν το λες καλύτερα, αλλά Δεν το λέω καλύτερα Έσαι άλλα το χατάκι τώρα, εντάξει, έλα, ναι, οκ Ε, λίγο ανταλογή την ε Ε, μποφιλοφιλόφιλος, κατάλαβα Ρε κουρέτα! Ρε κουρέτα! Ρε πολιτικέ απαταιώνα! Ρε, Ρε πολιτικέ απαταιώνα! Είπε τώρα ο Μπέο, ε. Ο Μπέο, τώρα μιλάμε Ο Μπέο. Έβαλε στο στόμα του τη λέξη απατεώνας. Ο Μπέο, για κάποιον άλλον. Λοιπόν, για την Παρασκευή, για παραγγελία, μα Δώσε. Απ' τα κόκκινα φανάρια την ώρα μου φωνάζει η Χέρμη. Πόρη, μη φεύγει, θα σκοτωθώ, θα το κονήσω. Ήμουρκη μονταρέτο Στέφανε με το Στέφανο. Μη φεύγει, θα το κονήσω, θα σκοτωθώ. Είναι πρωτοφανέ.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 Και η του κόμματος, διάφορες φράξειες Να εξευτελίσουν τα αξιότιμα μέλη αυτής της κεντρικής επιτροπής Φορώντας τους σακούλα Στέφανε Κουκούλα Θα πέσω στη θάλασσα να βρίζω Μετά βάλε τη να διαφημίζει τα χαλιά. Και που λέει και πανουγιάννη, πώ είπατε. Όλο αυτό θέστο με το τραγούδι την πανταζή απάνω σε χαλιά σε μεγικά καλιά. Θέλετε χαλί μοντέρνο? Το έχω. Τι είπατε? Θέλετε χαλί κλασικό? Το έχω. Τι είπατε? Θέλετε χαλί για το Υπουργείο? Το έχω. Ε θέλετε λίγο να πείτε, τι είπατε, θέλετε το, το επαναλάβετε. Ε θέλετε χαλί για τον μου? Το έχω. Τι θέλετε? Απάνω oh, σε χαλιά, σε μεγικά καλιά. το καρέλο κοραλά. Abog siya nga na separo. Bikshe tina naglipi bordura para kalaw. Tina naglipi Έλα, μα τον καλησπέρα. Καλησπέρα. Ο Πιερακάκη δεν είναι Τι ρωτά, δεν έχει καταλάβει από το έργο του. Ναι, ναι, αυτή, πασοκόφατσα. Ναι, αυτή. Το... Είναι σφιχτό και σκληρό. Λοιπόν, με αφορμή το φίλο μα τον Πιερακάκη, θέλω να πάρω σε δόνια λίγο για την Παρασκευή. Λοιπόν, υπάρχει ένα γκρουπ που λέγονται το ΤΕΒ. Και έχουν πάρει και έχουν ντύσει λόγια του Αλκίνου Ιωαννίδη. Που τον έλεγε ο άλλο ο Μπουχέσα εκεί, Φλόρο. Επειδή αγωνίζεται και για του Βόλου, ο και τι θαγιά του στο ο Αλκίνο. Και ωρα, μα κάνει τώρα με τον Ιωανίδη και τον κάθε φλόρο. Το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 Εδώ τον 18ο αιώνα και έγραφε Φαρμάκι έχω στην ψυχή Φέρνει μαυρίλα λαθολερή Στον τόπο Νύχτα ξημέρωτη ξανά Με το πιωτό της με κερνά Δόμαδάκια για λατζή Και το μυαλό μου είναι θολό Πω πω πω πω Πω Έχω βάρει But Καλά, καλά. Είχα πάρει για την Παρασκευή, αλλά ήμουν αδιαστικό, ρε φίλε. Δεν πειράζει, ρε φίλε. Μου κάνει παρέα στον delivery. Πάω και σου βλάκι για σα αγώ. Θέλει μια αφιερωσούλα, είχα πει για την Παρασκευή. Λέγε. Άκουσα ένα κομμάτι, η μπάντα λέγεται dog in style. Όχι doggi style. Ναι, καλά, δεν ναι. πήγε άλλο το μυαλό μου. Ναι, για πε. Επειδή σε ξέρω γι' αυτό. Α. Λοιπόν, dog in style και το τραγούδι λέγεται εξωγήινη. Για να μην ξεχνάμε και τα πράγματα με τα fans και αυτά που γίνονται και με την κολλή κυβέρνηση που έχουμε. Έγινε. Αν είναι εύκολο να το βάλει, βάλει okay. Πάρα πολύ γι' αυτό. Έγινε... Λοιπόν, ρε, θα σε αγαπώ να είστε καλά. Αγάπη, έλα να είστε καλά. Έλα, να να σε σ καλά. Σ Για να Για προσέξεις του δρόμους, να βάλει κράνου. Εννοείται πάντα. Έχω και τρία παιδιά με περιμένουν σπίτι, οπότε. Ε, αυτό ακριβώ. <Τι Τι> Πηγαίνα και βγάζανε χρυσό τα UFO τα μεγάλα. Κάφες και ντουσμα, και τις και και Αποστόλη μια χάρη Λέγε. μέσα στην άνοιξη είχε βάλει φάπο. Εάν το έχει πάλι τοστολε. Ναι Αποστολαγή Μπάμπο Η Μπάμπο Α μωρί τον έφαγε και τον Ζάχο Ήθελα να μας πω ότι αύριο έχω τα γενέσπια μου γίνομαι 92 Α, άντε να τα κατοστήσει τώρα τι είναι αυτό καλή ευχή είναι 8 χρόνια είναι ακόμα <laughs> Κάνω μια ευχή διάρκεια 8 ετών, βέβαια δεν είναι κακή. Πολύχρονη να είσαι. Ευχαριστώ. Πολύχρονη και οξυδερκή. Πώ? Γάμισε το, άστρο. Να παίρνει τηλέφωνο. Μπαμπό. Ναι, ναι. Πε μου το όνοματάκι σου. Ποιο. Το μικρό το όνομα. Ισμήνη. Ισμήνη, μπράβο. Να ξέρω πώ θα σε γιορτάσουμε. Να ακού ραδιόφωνο. Λάξε ο μου Άντε να είσαι καλά. Χρόνια πολλά. Ευχαριστώ. Για χαρά. Yeah. Γεια σου Αποστόλη, μια παραγγελία για την Παρασκευή να κάνω Την Άγρια Ορχιδέα του Φίβου, έτσι που άκουγα του Φίβου, του Δελιβοριά Που άκουγα όλους αυτούς με το άφθονο παιχή που έχουνε. Φτέρες είδες το όνειρό μου, τι άλλο μου σ' έχει Μόνο που ήταν στου ευθέρες και είχαν βγάλει φτερά Και κοιτούσαν με απορία των ανθρώπων τα πρόσωπα Και αισθανόντουσαν μεγάλη. Αρχίες, Πετούσαν από πάνω από την πόλη του και μα τα μυστικά το και αρχίες, Έλα ρε μαλακά. εγώ θήκα το πανούτσι που έλεγε για το για μα της Μπίζελμπερ. Λοιπόν και με Σου άκου δύο παραγγελίες Η μία είναι για τους Ιρυζαίους, τους αετούς με το σκουλά Μη ποτέ σου αετούς Μαζί να τα αξιδεύουν Δεν θέλω δανικά φτερά Πετώ με τα δικά μου Τους είδες αραγέ ποτέ Να φεύγουνε μαζί Γι' αυτό πολλοί ζηλεύουνε εμένα το πεταγμά μου Πάντα μονάχους θα τους βρει. Άνεμους να παρέω. Εγώ είμαι ταγός, τέλος. Είμαι το κρυάρι που μπαίνει μπροστά. δική παρέα του να είναι η κορφή. Βρείτε μου αντίπαλο, βρείτε μου αντίπαλο και πάμε. Φιλιά πολλά και να πάω να Και κοιτούσαν τα σπίτια μας με τα μυστικά Τις κρυφές μας, τις αγάπες Με τα χέρια προς το άγνωστο Και αισθανόντουσαν μεγάλοι σκυβικρά κερινιά Τις αγάπες μας παπλώνουνε Τα χέρια στο άπιαστο Και αισθανόντουσαν μεγάλη σκυβικρά κερινιά Για παράδειγμα, μια παραγγελία, ρε! Τι παραγγελία! Βάλε το μυτσοτάκι να λέει τι παπαγάριε του και το ζαλμάν να του λέει φτού σου ρε! Ξέρεις το φέρμα το Νικολάκι! Φτιάχτω ή ξέρει! Και κάτι ακόμα. Οπότε χρειάστηκε δεν διστάσαμε να φορολογήσουμε τα ουρανακρατεύατα κέρδη των επιχειρήσεων για να θωρακίσουμε την κοινωνία απέναντι στην επίμονη ακρίβεια. Φτύσιο. Μια μάχη που το υπογραμμίζω θα συνεχιστεί μέχρι η αγορά να ομολοποιηθεί. Το έχω πει πολλές φορές. Αλλαγέ που ευνοούν τους πολλούς μπορεί να ενοχλούν λίγου, μερικούς. Α γνωρίζουν όμω. Ότι κοπιάζουν άδικα γιατί εμείς λογοδοτούμε μόνο στον ελληνικό λαό. Θα σε ξανάφθινα μου να μου χρειάζεται το σάλιο. Έχω να πάω και σαν βουλευτή.